Τα προηγούμενα επεισόδια. Πώ θα τα ξαναπούμε εμεί, Δύσκολη ερώτηση. Ε, κάποια στιγμή, μέσα στον Ιούλιο, εγώ θα ανέβω στο χωριό, διότι τελειώνουν και τα μαθήματα τη σχολή. Έχω ολοκληρώσει τι παραδόσει και έχω άλλη μία εξέταση για πτυχίο. Κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσω για την οτομοσία. Τώρα θα δούμε πώ θα γίνει. Δεν μπορώ να εγγυηθώ κάτι, γιατί το πρόγραμμα είναι ρευστό. Πάντω, κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε. Αυτό το μόνο σίγουρο. Δεν χρειάζεται να Και τώρα ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος. Καλώ yeah. Καλώς ήρθατε στο φινάλε της δεύτερης σεζόν. Έχω γράψει αυτό το κομμάτι δέκα φορέ και ακόμα δεν μου βγαίνει. Λοιπόν, κάθε φορά που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, μπερδεύομαι, μασάω τα λόγια μου, δεν ξέρω τι να πω, είναι λίγο αμήχανο για μένα. Νομίζω θα ξεκινήσω λοιπόν με τα δοκιμασμένα. Καλησπέρα σε όλου, είναι Δευτέρα. Ε, καλή εβδομάδα καταρχά, 4 του μηνός Αυγούστου του 2008. Είμαι ο Σπύρος Φλερμαν Μπαρούνη, κοντά σα για το 22ο και τελευταίο για φέτος επεισόδιο του podcast του νηστεριού. Καλή σα ακρόαση. Είμαι στο σπίτι μου στην Αθήνα εδώ και κάποιε μέρε. Όσοι διαβάζουν το blog το έχουν υπόψη του. Έχω κάθεται εδώ πέρα με καφεδάκι πρωί-πρωί-Δευτέρα να κάτσω να κάνω εκπομπή, να φανώ πιστό στο λόγο μου για να έχουν την πιστή ακροατέ τη εκπομπή, <laughs> να ακούνε κάτι μέχρι το φθινόπωρο που θα επανέλθουμε. Γιατί ότι θα επανέλθουμε το θεωρώ δεδομένο, δεν το συζητάω καν. Ε, είχα φύγει ε, για δύο εβδομάδε στο χωριό για διακοπέ και ξαναγύρισα επειδή έπεται η ορκομοσία μου και έπρεπε να σιγουρευτώ ότι έχουν περαστεί όσοι βαθμοί δεν είχαν πάει στη γραμματεία προκειμένου να μπορέσω κι εγώ να ορκιστώ σαν άνθρωπος. Ε, είναι γεγονός ότι φέτος λίγο με τα τρεξίματα λίγο με κάποιες ψηλοασθένειες κάτι προβλήματα και υγεία, κάτι αυτά, λίγο και υποχρεώσεις του έκτου τη ιατρική δεν ήμουνα τόσο πιστό στο ραντεβού μου όσο θα ήθελα ήταν λίγο καχεκτικά τα πράγματα και μάλιστα ο Dillcent ε, κάθεται και με κράζει ότι τα επεισόδια του νηστεριού του podcast έχουν καταντήσει περισσότερο αστεία, περισσότερο γραφικά και από σεζόν του Lost. Εντάξει, Βλάση. Καλά, Βλάση. Θα τα πούμε, Βλάση. Ε, αλλά έχει ένα δίκιο. Ε, πραγματικά θα ήθελα να ήταν πιο συχνά έτσι τα πράγματα. Από την άλλη μεριά, βεβαίω, το έχω δηλώσει και άλλε φορέ. Θα προτιμούσα να μην βγάλω εκπομπή καθόλου παρά να κάτσω για να βγάλω ένα αστείο πράγμα το οποίο ούτε εγώ να κάθομαι να τα ακούσω. Αυτή είναι η άοψη μου <coughs> και με αυτή την άοψη συνεχίζω να λειτουργώ. Εν πάση περιπτώσει είμαι λοιπόν στην Αθήνα, ε, σε δυο τρει μέρες ορκίζομαι και με αυτή την ορκομοσία κλείνει ένας μεγάλος κύκλος τη ζωή μου. Τελειώνουν τα φοιτητικά μου χρόνια τουλάχιστον για τώρα. Ε, από Σεπτέμβρη θα δούμε τι θα κάνουμε. Ε, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία εδώ που βρίσκομαι να δω τι ακριβώς έχω κάνει μέχρι τώρα και τι θέλω να κάνω από εδώ και πέρα. Εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να τα κουβεντιάσουμε αυτά. Το επεισόδιο που ακούτε θα μείνει πιστό στο πνεύμα όλη τη σεζόν. Έχουμε καλύψει καλά θεματάκια φέτο. Και το νούμερο 22 θα συνεχίσει να προσθέτει. Έχουμε ένα πολύ καλό ιατρικό θέμα για τα βλάστο κύτταρα. Όσοι γίνονται γονεί θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα. Έχουμε το τεχνολογικό μα θέμα για το iPhone. Θα κουβεντιάσουμε βεβαίω και για διακοπέ, για ταινίε, για διάφορα πραγματάκια. Ε, νομίζω ότι δεν θα μείνετε απογοητευμένοι. <laughs> για να δούμε θα μπορέσω να κρατήσω τα επίπεδα ψηλά. Πρώτα απ' όλα, ορκομωσία, να βγάλω τα δικά μου από τη μέση γιατί μπορεί και να βαριέστε αρκετή. Ε, το τελευταίο μάθημα που είχα δώσει ήταν η ψυχιατρική στις 7 του Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά. Ε, και αμέσω μετά είχα φύγει για το χωριό. Ε, από εκείνη την ημερομηνία μέχρι τώρα περίμενα να μου περαστούν γύρω στα 6 μαθήματα. 6 βαθμία, εκ των οποίων τους 4 του χρειαζόμουνα για να πάρω πτυχίο, οι άλλοι 2 ήταν απλώς για να βελτίωση. Ε, αυτή τη στιγμή ε, έχω κατορθώσει από την περασμένη Δευτέρα να τσεκάρω ότι όλα είναι εντάξει στη θέση του. Έχω υποβάλει αίτηση για ορκομοσία και πλέον περισσεύει μια εκκρεμότητα σήμερα το απόγευμα. Και αυτό είναι και ο λόγο που κάνω έτσι λίγο γρήγορα την ηχογράφηση. Γιατί έχω να κατέβω από το σπίτι. Ε, σήμερα το απόγευμα λοιπόν κάνουμε στην σχολή την κλήρωση για την σειρά δήλωση ειδικότητων. Όπω ξέρουν όσοι έχουν έστω κάποιου φίλου ή συγγενεί γιατρού, όταν τελειώνουμε τη σχολή κάνουμε αίτηση για ειδικότητα. Στι νομαρχίες όπου ανήκουν τα νοσοκομεία στα οποία θέλουμε να ειδικευτούμε. Δυστυχώ η κατάσταση με τι ειδικότητε στην Ελλάδα είναι ένα άθλιο πράγμα, όπου υπάρχουν λίστε αναμονή, οι θέσει δεν είναι αρκετέ, οι υποψήφοι είναι πάρα πολλοί γιατί έρχονται και υποψήφοι από χώρε του εξωτερικού που δεν αξίζουν το πτυχίο του. Γίνεται γενικότερα μια κατάσταση, ένα χάλι μαύρο. Τέλο πάντων, το αποτέλεσμα είναι να μην είναι αξιοκρατικό ο τρόπο με τον οποίο μπαίνουμε να ειδικευτούμε και οι αναμονέ να είναι μεγάλε. Εν πάση περιπτώσει, ε, για αυτόν τον λόγο ακριβώ, τουλάχιστον στη δικιά μα τη σχολή, στην Ιατρική Αθηνών, κάθε φορά που γίνεται ορκομοσία, μαζευόμαστε όλοι όσοι είναι να οργιστούμε σε ένα αμφιθέατρο, εκεί μία-δύο μέρε πριν την ορκομοσία, και κάνουμε μία κλήρωση μεταξύ μα, αυτά τα 200-300 άτομα, ε, για την σειρά με την οποία θα δηλώσουμε τι ειδικότητε μα, την προτίμησή μα για ειδικότητε στην Ομαρχία Αθηνών, γιατί εκεί πέρα είναι που γίνεται η μεγάλη σφαγή. Και αυτό γίνεται διότι με αυτή την λίστα, όπου κληρώθηκε, με όποια σειρά κληρώθηκε, θα πα και θα δηλώσει και έτσι ελαχιστοποιεί ο κίνδυνο να παίξουμε μπουλέ στην ομαρχία την ώρα τη δήλωση. Είναι λοιπόν η τελευταία κρεμότητα που μου περισσεύει. Θα γίνει και αυτό σήμερα, και από εκεί και πέρα ακολουθεί όλη η χαρτούρα. Ε, Όπω είπα και πιο πριν, δεν μετανιώνω για τίποτα. Και το έχω ήδη γράψει και στο blog. Πέρασα πάρα πολύ καλά σε αυτή τη σχολή. Ε, απέκτησα πραγματικά ουσιώδη γνώσει. Λίγο, αν θέλει να ασχοληθεί, μπορεί να μάθει τα πάντα. Αξίζει πολύ. Ε, Βεβαίω, είναι ένα κεφάλαιο της ζωή μου που κλείνει. Δεν θα φτύσω τη σχολή μου, δεν θα την γράψω, δεν θα την αφήσω πίσω. Ε, την αγαπάω και θέλω να πιστεύω ότι ως ένα μέτρο με αγαπάει κι αυτή. Απλώς είναι αυτό που είπα, είναι μια φάση στην οποία προσπαθείς να καταλάβεις τι σου γίνεται. Εμπάς περιπτώσει, για την ώρα... Φινάλε, λήξη. <ΣΣΣΣΣ> το γραφειοκρατικό της ιστορίας, το τι με περιμένει, θα τα πούμε από το νηστέρι αυτά, θα τα γράψω γραπτά από το χωριό διότι... εντάξει δεν είναι τώρα για να ασχολούμαστε με τέτοια θέματα περισσότερο για το χαβαλέ και για να διαβάζουν οι μελλοντικοί συνάδελφοι που τώρα μπαίνουν σχολή τι έχουν να τραβήξουν να το πάρουν τυχείο. Και μια ως που κλαίγομαι έτσι λιγάκι να το πούμε γι' αυτό, οι παλιότεροι θα θυμάστε ότι είχα ένα iPod Nano πριν πάρω το iPhone μου ε, και μάλιστα οι πιο παλιοί θα θυμάστε ότι μου το είχαν κλέψει το iPod και το αντικατέστησα με ένα άλλο iPod Nano. Λοιπόν, αυτό το δεύτερο iPod Nano μου είχε μείνει και το έχω στην τουλάπα, α πούμε, στα σιρτάρια, στα ράφια από τότε που αγόρασα το iPhone μου. Ε, πρόσφατα αντικατέστησα το στερεοφωνικό στο αυτοκίνητο. Έβαλα ένα καινούριο στερεοφωνικό με CD player το οποίο παίζει MP3, έχει Bluetooth, υποδοχή για USB και όλα αυτά τα φεδρά, α πούμε, εν πάση περιπτώσει. Οπότε σκέφτηκα να κατεβάσω το παλιό μου iPod και να το εγκαταστήσω στο αυτοκίνητο να το, το χρησιμοποιώ. Το στερεοφωνικό δεν έχει υποστήριξη για iPod per se ε, Χρειάζεται καλώδιο το κλασικό mini jack σε mini jack, το οποίο το συνδέει στην έξοδο ήχου του iPod και στο, στην είσοδο την βοηθητική του στερεοφωνικού Εν πάση περιπτώσει, φόρτισα τον Άνω, το έβαλα από την τουλάβα, το έβαλα στον υπολογιστή, το φόρτισα, του πέρασα τα το έβαλα κάτω, δούλευε όλα καλά. Και διαπίστωσα μετά από λίγε ώρε, δεν ξέρω πώ έγινε, όταν ανέβηκα στο σπίτι, ότι η οθόνη του φαίνεται με κυνηγάει κάποια κατάρα με τι οθόνε, δεν ξέρω τι γίνεται. Ε, Ασπίζει ολόκληρη και μετά από λίγο αρχίζει και κάνει κάτι γραμμές, Μου δίνει την αίσθηση ότι ή κα, ή, κάτι έχει χαλάσει, ή ότι κάτι έχει σπάσει στην οθόνη. Τέλο πάντων, το είχα αγοράσει από τα φνάκα αυτό το iPod σε μειωμένη τιμή, γιατί ήταν refurbished. Ε, Καλή από μ' αποεγγύηση ακόμα. Από το σκοπεύω αργότερα σήμερα να περάσω από το Mall και να του πάω τη συσκευή να δω τι γίνεται και αν δέχονται να την επισκευάσουν. Εάν δεν δεχτούν να την επισκευάσουν ή μου ζητήσουν κάποια εξωφρενική τιμή, έχω βρει ανταλλακτική οθόνη από το Ιντερνετ στα 10 ευρώ με τα έξοδα αποστολή. Και θα κάτσω να το κατσαβιδώσω κατά τα γνωστά μόνο μου. Δεν αξίζει να μου μείνει συσκευούλα στα χέρια. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, με τα ηλεκτρονικά υπάρχει κάποιο δαίμονα που με κυνηγάει. Και συγκεκριμένα με τι οθόνε. Ε, μάλιστα, επειδή όλοι θυμάστε, είχαμε το παλιότερο το θέμα με την οθόνη του QTEC, το οποίο μετά από την επισκευή ζει και βασιλεύει. Ε, με ρωτούσαν κάποιοι φίλοι πρόσφατα για τα καινούργια μοντέλα τη HTC, το Diamond και όλα αυτά. Πραγματικά δεν μπορώ να του δώσω συμβουλέ γιατί δεν ξέρω. Σε τι έχει αλλάξει η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η HTC στι οθόνε τη. Αυτό το οποίο ξέρω και θα το επαναλάβω και από εδώ είναι ότι η ACE, η ελληνική αντιπροσωπεία τη HTC, αλλά και η ίδια η HTC παγκοσμίω σε κάθε χώρα που έχει αντιπροσωπεία, σαν, σαν κομμάτι τη πολιτική τη, αρνείται να επισκευάσει εντό εγγύσεω οποιαδήποτε μηχανική βλάβη στην οθόνη, θεωρώντας ότι είναι πρόβλημα το οποίο προκλήθηκε από λάθο ισχυρισμό του χρήστη. Επίσης ε, ε, περιπτώσει. Τέλος πάντων, δεν θα μπω ξανά σε αυτή τη διαδικασία να το κουβετιάσουμε, το έχουμε αναλύσει. Ε, να δούμε τι θα γίνει με την οθονίτσα του iPod. Τι μέρε αυτέ που ήμουν στο χωριό, ε, εντάξει, έχω πάρει το μοντεμάκι το, το 56R της Apple το μικρό, το οποίο πραγματικά είναι ένα κόσμημα, αλλά δεν θα αναλωθούμε σε αυτό τώρα. Ε, και έχω ένα υποτυπώδε ίντερνετ, α πούμε, στην είναι, πενιχρή ταχύτητα των 5 KB ένα σε κόντ. Ναι, το ξέρω, είναι τραγικό, αλλά τι να κάνουμε. Τέλο πάντων, ε, διαβάζοντα λοιπόν έτσι πολύ συνοπτικά τι ηλισούλε, ε, τι γίνεται κτλ. Κατά τη διάρκεια των διακόπων μου, έμαθα ότι κυκλοφόρησε η έκδοση 2.0. Του λειτουργικού για το iPhone, του iPhone OS όπω λέγεται. Και στα μεσοδιαστήματα, α πούμε, διάβαζα ότι γίνονται προσπάθειε για να σπάσει, να βγουν τα ξεκλειδωτήρια κτλ. Και τελικά βγήκε το σχετικό εργαλείο, το οποίο λέγεται PwnIts. Είναι η έκδοση 2. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, είμαστε στην έκδοση 201. Θα βάλω link τη μειωμένη εκπομπή. Λοιπόν, ουσιαστικά, τι γίνεται, ε, Το καινούριο λειτουργικό, η καινούργια έκδοση του λειτουργικού, τη έκδοση 2 ε, του iPhone OS, προσθέτει κάποιε δυνατότητε στη συσκευή τις οποίες δεν τι έχει στην πρώτη έκδοση, ε, η οποία η, τελευ η τελευταία ανανέωση τη πρώτη εκδόση ήταν η 114. Αυτή που είχα και εγώ δηλαδή, μέχρι πριν καμιά δεκαετία μέρες στο κινητό μου. Ε, τι προσθέτει, Προσθέτει κάποιε δυνατοτητούλε, ε, ξέρω εγώ, επιστημονικό κομπιουτεράκι, τη δυνατότητα να ανοίξει το WiFi κύκλωμα χωρί να βγαίνει από το flight mode, αν δεν θέλει να έχει ανοιχτό το κινητό ή αν δεν θε να τρώσει μπαταρία. Σου δίνει τη δυνατότητα για μαζικέ διαγραφέ και μετακινήσει email, για αποθήκευση εικόνων και φωτογραφιών, είτε από σελίδες στον Safari, είτε από συνειμένα στο mail κατευθείαν στο κινητό και διάφορα άλλα ωραία εν πάσιας περίπτωση, πούμε και διάφορες πινέλιας άλλες. Το σημαντικό το οποίο προσθέτει είναι η υποστήριξη για επίσημες εφαρμογές τρίτων και η πρόσβαση που σου δίνει στο online κατάστημα εφαρμογών της Apple, το App Store όπως λέγεται. Ε, εν πάση περιπτώσει αυτά τα δύο και μόνο είναι πάρα πολύ σημαντικά για μένα, και ο κύριο λόγο για τον οποίο έκανα την αναβάθμιση ήταν γιατί ήθελα να δω τι παίζει με τι εφαρμογές. Α, και βεβαίω το γεγονό ότι στα iPhone που έχουν αναβαθμιστεί σε έκδοση 2, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει εάν γράφει προγράμματα για iPhone, για να τρέξει και να δοκιμάσει το πρόγραμμα που γράφει πάνω στην ίδια τη συσκευή και όχι στον emulator στον simulator που τρέχει πάνω στον υπολογιστή σου. Μπορεί να ακούγονται πολύ τεχνικά αυτά, αλλά οι γνώστε του θέματο θα καταλάβουν, α πούμε. Λοιπόν, ε, τα μειονεκτήματα τώρα, διότι κάθε μετάβαση έχει και κάποια μειονεκτήματα. Ε, το πρόβλημα είναι ότι, καταρχάς, ε, η καινούρια έκδοση ε, δεν ε, τρέχει ακόμα όλη την πληθώρα προγραμμάτων που ήταν διαθέσιμα από τρίτους, ε, ανεπίσημα για το iPhone μέχρι τώρα. Ε, δηλαδή, τα iPhone τα οποία χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα, τα jailbroken, τα ξεκλειδωμένα όπως λέμε, ε, δεν μπορούσαν να τρέξουν προγράμματα άλλα εκτός της Apple, τουλάχιστον όχι επίσημα. Τα ανεπίσημα προγράμματα που υπήρχαν ήταν πάρα πολλά και καλύπτανε κάθε ανάγκη πρακτικά. Ε, με τη μετάβαση στην έκδοση 2.0, πολλά από αυτά τα προγράμματα δεν τρέχουν. Ε, χρειάζονται κάποιε τροποποίησεις και ε, να ξαναδιατεθούν στο κοινό από του προγραμματιστέ του. Που σημαίνει ότι αν δεν ασχοληθεί κάποιο προγραμματιστή, το πρόγραμμα δεν τρέχει. Οπότε λοιπόν, αυτομάτω κερδίζει πρόσβαση στα προγράμματα των επισήμων ε, τρίτων, τα επίσημα, αλλά χάνει την πρόσβαση τα ανεπίσημα. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα επίσημο πληκτρολόγιο ελληνικό από την Apple οπότε αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε με το ανεπίσημο, τον Καλαντς και Γουλτς το οποίο εντάξει είχε τα προβληματάκια του αλλά τη δουλειά του την έκανε καλούτσκα με την αναβάθμιση σε 2.0 το χάνουμε και αυτό και το τρίτο πρόβλημα είναι ότι επίσης επειδή δεν διατίθεται τα ανεπίσημα προγράμματα όλα ακόμα μας λείπει ένα πρόγραμμα, το Swirly MMS το οποίο χρησιμοποιείται για την αποστολή και λήψη MMS μέσω του iPhone και το οποίο είναι απαραίτητη προπόθεση για να μπει κάποιο μέσω του προγράμματο για απεριόριστο ίντερνετ τη WIND, το WIND Plus Non-Stop, όπω το λέμε, στο ίντερνετ. Αυτά τα προβλήματα τα οποία προκαλεί η μετάβαση στην έκδοση 2.0, οι ελλείψει, α πούμε. Παρ' όλα αυτά, με ένα μέτρο για το χέρι μου, ήθελα να το δοκιμάσω. Ε, με πήρε και ο Πάπο, ο Πάρο Αποστολόπουλο, από του Weekend Geeks, τηλέφωνο μάλιστα, να είναι καλά το παιδί στο χωριό, για να με προειδοποιήσει να μην κάνω την αναβάθμιση. Ο ίδιο είχε αρκετά προβλήματα ε, με το σήμα του και την αυτονομία τη συσκευή. Επίσης, επειδή ως γνωστόν είμαι πειρακτήρη και δεν κάθομαι yeah. στα αυγά μου, δεν κάθομαι φρόνημα, ήθελα να δοκιμάσω και εγώ το χέρι μου να δω τι γίνεται. Όταν γύρισα Αθήνα, κατέβασα τα σχετικά εργαλεία. Η διαδικασία είναι σχετικά απλή πλέον. Ουσιαστικά, τι κάνεις. Yeah. Ε, Τρέχεις ένα πρόγραμμα, το οποίο αναλαμβάνει να πάρει το επίσημο firmware που κατεβάσει από την Apple και να το τροποποιήσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να γραφτεί στη συσκευή σου και να την ξεκλειδώσει. Και το ίδιο πρόγραμμα στη συνέχεια κάνει κάποια πειραγματάκια στη συσκευή, το ώστε να μπορεί η συσκευή σου να σηκώσει ένα τέτοιο πειραγμένο firmware, γιατί κανονικά τα απορρίπτει. Ε, και αφού γίνει αυτή η διαδικασία, μέσα από το iTunes ε, ξαναγράφεις τη συσκευή με το φτιαγμένο firmware που έχει ετοιμάσει. Ε, η όλη δουλειά δεν παίρνει πάνω από 20 λεπτά ε, ή 30, αν κάθεσαι και το ψάχνεις και σε πρωτάρης. Ε, πολύ γρήγορα έχεις μια συσκευή η οποία είναι στημένη και τρέχει τρέ δεν μπορώ να πω ότι είχα κάποιο πρόβλημα. Όλα κυλήσανε πρόσκοπτα. Η ανταπόκριση τη συσκευή είναι πάρα πολύ καλή. Ε, και όλο παραδόξω δεν έχω τα προβλήματα που είχε ο Πάρη ή που διαβάζω για άλλου. Η αυτονομία του iPhone μένει στα ίδια, για να μην πω ότι είναι και λίγο καλύτερη. Ε, και βεβαίω το σήμα δεν έχει τροποποιηθεί. τα βρυλήσια που μένω το σήμα τη Wind είναι χάλι έτσι κι αλλιώ στο σπίτι μου. Οπότε δεν μπορώ να έχω αίσθηση του κατά πόσο έχει χειροτερέψει ή όχι. Πάντω, αν σε περιοχή που έχει σήμα, μπορώ να μιλήσω κανονικά. Δύο πραγματάκια μου έκαναν μεγάλη εντύπωση στην έκδοση 2.0. Το ένα είναι ένα, ένα μικρούλι μία από αυτές τις μικρές λεπτομέρειες που όμως ε, σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Ε, το ένα είναι ότι το firmware ε, 2.0 έχει πολύ καλύτερη υποστήριξη για τοποθέτηση του χρήστη. Δηλαδή, ε, το iPhone το 3G, <coughs> με σχολείτε, ε, όπως ξέρουν όσοι διαβάζουν σχετικά, έχει ενσωματωμένο δέκτη δορυφορικής πλοήγης, έχει ενσωματωμένο κύκλωμα GPS και μπορεί να βρει την θέση σου. Ε, το iPhone πρώτης γενιάς, όπως είναι το δικό μου, δεν έχει GPS, αλλά έχει παρόλα αυτά την δυνατότητα, εκμεταλλευόμενο τι ε, τοποθεσίε των κεραίων κινητής που βρίσκονται στην ευέλειά σου, όπως επίσης και όσα δίκτυα Wi-Fi βρίσκονται στα Perks, μπορεί και προσπαθεί να υπολογίσει την θέση σου κατά προσέγγιση. Αναλόγως στην περιοχή στην οποία βρίσκεσαι και το πόσα δίκτυα υπάρχουν διαθέσιμα μπορεί να είναι από πολύ ω λίγο ακριβές. Μου έχει τύχει στο σπίτι μου, άλλε φορέ σε άλλα σημεία του σπιτιού, να με εντοπίζει και να δείχνει όλη την περιοχή των βρελισίων στο χάρτη. Άλλε φορέ να εντοπίζει μέχρι και το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο μένω. Ε, γενικά, λοιπόν, η έκδοση 2 μου δίνει την αίσθηση ότι ακόμα και με τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό που έχει η συσκευή μου, ε, μου έχει δώσει λοιπόν την εντύπωση ότι κάνει πολύ καλύτερο εντοπισμό. Ένα είναι αυτό. Ε, το δεύτερο που έχει να κάνει με τον εντοπισμό είναι ότι. Οι εφαρμογές του iPhone πλέον σου ζητάνε εάν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τοποθεσία σου. Εντάξει, το Google Maps προφανώς θα τη χρησιμοποιήσει για να σου δείξει που βρίσκεσαι. Αλλά υπάρχει πλέον η δυνατότητα και η εφαρμογή της κάμερας που τραβάς φωτογραφίες ε, να αποθηκεύει σε κάθε φωτογραφία τις γεωγραφικές σου συντεταγμένες τη στιγμή που την τραβάς. Δηλαδή, όταν πας να τραβήξει μια φωτογραφία, το iPhone σου λέει ότι η εφαρμογή φω... ε, κάμερα θα ήθελε να χρησιμοποιήσει την τρέχουσα τοποθεσία σας. Ε, επιτρέπεται ή όχι. Εάν πεις όχι, η φωτογραφία φωτογραφια αποθηκευεται σαν να μην τρέχει τίποτα. Εάν επιτρέψεις, τότε το iPhone βρίσκει την θέση σου, τις γεωγραφικές συντεταγμένες, δηλαδή γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος, και τι αποθηκεύει μέσα στο αρχείο τη φωτογραφία. Οπότε, αν αυτή τη φωτογραφία την ανεβάσει σε κάποια υπηρεσία τύπου Pικάσα, Albums ή Flickr, Ξέρω εγώ, τότε η φωτογραφία αυτή εμφανίζεται στο χάρτη και μπορεί κάποιο ο οποίο ψάχνει για φωτογραφία σε εκείνη την περιοχή να την δει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο το οποίο μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, πραγματικά πάρα πολύ καλή εντύπωση, είναι τα προγράμματα των επισήμων προγραμματιστών, τα οποία είναι διαθέσιμα ε, μέσω του App Store τα οποία είναι πραγματικά καταπληκτικά. Υπάρχουν και οι μούφες βεβαίως, αλλά υπάρχουν και προγράμματα τα οποία είναι απίστευτα. Ε, ιατρικά φαρμακο... φαρμακευτικά συνταγολόγια, άτλαντες ανατομίας, προγράμματα για να διαβάζεις βιβλία, για να περνάς αρχαία στο iPhone σου, μέχρι και πρόγραμμα το οποίο βγήκε πρόσφατα πριν μέσα στην τελευταία εβδομάδα, το οποίο σου επιτρέπει να χρησιμοποιήσεις το iPhone ε, σαν, ε, σαν ένα μικρό σερβερ για να μπαίνεις στο ίντερνετ από τον υπολογιστή σου χρησιμοποιώντας τη σύνδεση της κινητής κάτι το οποίο ζητούσε πολλοί κόσμος ε, υπάρχουν φυσικά προγράμματα για τηλεχειρισμό του υπολογιστή για τηλεχειρισμό του iTunes παιχνίδια πάρα πολύ καλά ε, γενικότερα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα προγράμματα των τρίτων ε, θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο βήμα μπροστά και αν η Apple ξεκλείδωνε λίγο περισσότερο τη συσκευή και έδινε πρόσβαση σε ένα-δύο κυκλώματα παραπάνω, δηλαδή στο κύκλωμα του Bluetooth συγκεκριμένα, και στη δυνατότητα να μπορείς να παίρνεις και να στέλνεις SMS, η συσκευή θα ήταν πραγματικά χτύπητη. Εγώ προσωπικά, ένα πρόγραμμα περιμένω για να σταματήσω να χρησιμοποιώ οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Και αυτό είναι το iSilo ή κάτι αντίστοιχο. Ένα πρόγραμμα δηλαδή το οποίο να μπορεί να ανοίξει ε, το φορμά βιβλίων που χρησιμοποιούμε οι γιατροί για να περνάμε στα PDA μα ιατρικά βιβλία και να μπορούμε να τα συμβουλευόμαστε. Ε, εάν βγει τέτοιο πρόγραμμα ε, με το επίσημο το SDK για το iPhone, τελείωσε πετάω κάθε άλλη συσκευή και μένω με το iPhone γιατί πραγματικά δεν θα χρειάζομαι τίποτα άλλο. Είναι πολύ καλό λοιπόν το Firmware 2. Ε, δεν είχα τα προβλήματα που είχαν άλλοι και πραγματικά δηλαδή, το προτείνω. Εάν κάποιο θέλει να ασχοληθεί, να αναβαθμίσει. Νομίζω ε, είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα, όσον αφορά τη χώρα μα, ειδικά όσον αφορά τα ελληνικά δεδομένα σε σχέση με το καινούριο iPhone 3G, ε, μία μικρή παρένθεση. Ανοίγω και κλείνω αυτό το θέμα. Ε, ξέρουμε ότι θα πωληθεί στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι θα πωληθεί ε, από την Vodafone και ξέρουμε ότι θα πωλείται από μόνο του τα στα 500 ευρώ. 499 έστω. Λοιπόν. Αυτό το οποίο έχει ακουστεί και το περιμένουμε να επαληθευτεί μέσα στον μήνα είναι ότι η συσκευή θα έρθει στην Ελλάδα στις 22 Αυγούστου. Ξέρουμε ότι η Apple πυρετοδώς εργάζεται για να διορθώσει τα προβλήματα της εκδόσης 2.0 και να βγάλει την έκδοση 2.1 και πιθανολογείται ότι η έκδοση 2.1 θα έχει επιτέλους υποστήριξη για ελληνικό πληκτρολόγιο και ότι το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο μάλιστα θα μπορεί να δουλεύει και στην λειτουργία SMS 160 δηλαδή να μην χρησιμοποιεί κωδικοποίηση Unicode όταν γράψει μήνυμα, ούτω ώστε τα μηνύματα να χωράνε 160 χαρακτήρε κανονικά και όχι 70 το ένα και να μην χρεωνόμαστε τα μαλλιά τη κεφαλή μα. Όσοι έχουν χρησιμοποιήσει iPhone ή κάποιο αντίστοιχο κινητό, ξέρουν τι λέω, θα έχουν καταλάβει στην τσέπη του τη διαφορά. Εν περιπτώσει, ε, αυτό το οποίο ελπίζω και εύχομαι και το έχω γράψει και παλιότερα, είναι ότι η Vodafone δεν θα κάνει βλακεία και ότι θα δώσει ένα καλό συμβόλαιο για του χρήστε iPhone με καλή επιδότηση και με ένα φυσιολογικό, νορμάλ, πάγιο το μήνα, να έχουμε απεριόριστη πρόσβαση στο ίντερνετ. Εάν είναι έτσι, τότε ακόμα κι εγώ θα κουβεντιάσω σοβαρά το ενδεχόμενο ενός iPhone 3G. Είναι μια πολύ καλή συσκευή και όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται καλύτερη. Αφήνουμε πίσω τα τεχνολογικά να μιλήσουμε λίγο για διακοπέ. Ξέρω ότι πολλοί από εσά δεν έχετε πάει διακοπέ ακόμα. Ξέρω ότι πολλοί από εσά περιμένετε το τέλο του Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο για να μπορέσετε να πάτε διακοπέ με φίλου, με το έτερο νήμιση, οτιδήποτε. Που θα έχουν πέσει λίγο και οι τιμέ. Θα είναι πιο έτσι, ε, affordable τα πράγματα. Και έχετε ένα μεγάλο δίκιο σε αυτό το θέμα. Τι να κάνουμε, οι τιμές είναι δύσκολε. Για κάποιον ο οποίο δεν έχει σπίτι στην επαρχία, δυστυχώ ε, είναι απαγορευτικά τα βαλάντια. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, όπω έχω αναφέρει και άλλε φορέ, η καταγωγή μου είναι από τη στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα από τη Φοκίδα, από το Ευπάλιο Φοκίδο. Το οποίο είναι ένα χωριό με στη Φοκίδα, με αλλά κοντά στα σύνορα του νομού με την έτολο Ακαρνανία ΔΕ, λίγα χιλιόμετρα απόσταση από την Αφπακτο. Και έτσι θέλω να πω μερικά πραγματάκια για τον τόπο μου, για όσους θέλουν να πάνε διακοπές εκεί πέρα. Μερικέ συμβουλέ για όσου να έρθουν διακοπέ στην Αφπακτο και στην Ναυπακτία γενικότερα. Καταρχά, η περιοχή τη Ναυπακτία συνδυάζει πάρα πολύ ωραία την θάλασσα και το βουνό. Δηλαδή είτε σας αρέσει ε, το βουνό και το πράσινο, η δροσιά του βουνού, είτε σας αρέσει το γαλάζιο της θάλασσας και ο θαλασσινός αέρας, θα ικανοποιηθείτε, θα βρείτε και τα δύο. Υπάρχουν και τα δύο στοιχεία και συνδυάζονται πάρα πολύ ωραία. Ε, στην περιοχή της Ναυπάκτου ούτε θα δείτε ε, τα απότομα όρη, τα βραχώδη, τα ξερά που υπάρχουν σε περιοχές όπως η Κρήτη ή οι Κυκλάδες, ε, ούτε θα δείτε περιοχές με απότομα βράχια και θάλασσα όπως είναι, ξέρω οι ακτές του Ιονίου. Θα δείτε κλάζι, οι οποίε έχουν πολύ καθαρά νερά, οι οποίες μαζεύουν αρκετό κόσμο χωρίς να γίνεται πίχτρα και κοσμοπλημμύρα. Θα δείτε ε, παραλίες, οι οποίες είναι τίγκα στο πλατάνι, ε, στις οποίες δάλα ε, μεσοκαλό καιρό το βράδυ πρέπει να φοράς κάποια ζακέτα γιατί αλλιώς έπιαν το κρύο. Θα δείτε αρκετό κόσμο και τη νυχτερινή ζωή τη Ναυπάκτου. Αν είσαστε κυρίω εκεί πέρα στην, περιοχή του, στην εποχή του 15 Αυγούστου που μαζεύετε αρκετό κόσμο, θα δείτε το λιμάνι στην Ναυπάκτου Πίχτρα. Γενικότερα, πιστεύω ότι όσοι έρθετε και αποφασίσετε να κάνετε έστω ένα τριήμερο διακοπέ στην Ναυπάκτου, θα περάσετε καλά. Ε, μην παραλείψετε. Ε, να επισκεφτείτε το κάστρο τη Ναυπάκτου ή δυνατόν με τα πόδια και να καθίσετε για καφέ σε όσο πιο ψηλή καφετέρια γίνεται. Η θέα είναι απίστευτη. Μην παραλείψετε να πάτε περπατητό τις δύο πλάσει τη Ναφπάκου, την Ψανή και το Γρύποβο. Είναι ασφαλτοστρωμένες, είναι μεγάλε, ε, σαν πεζόδρομοι. Κλείνουν ουσιαστικά και γίνονται πεζόδρομοι το καλοκαίρι. Ε, και για μπάνιο, αλλά και για να καθίσετε σε κάποια από τι πολλέ ταβέρνε του και να τσιμπήσετε κάτι, να απολαύσετε ένα ουζάκι, ε, ένα σουβλάκι, ένα τηγονιτό ψάρι, ένα καλαμαράκι, μία πατάτα τηγαντή ε, δίπλα στη θάλασσα. Ε, μην παραλείψετε επίση, εκτό αυτών, ε, να επισκεφτείτε κάποια από τι πιο βουνίσχε περιοχέ της ναυπακτίας ε, και συγκεκριμένα εάν έχετε αυτοκίνητο και σας παίρνει ο δρόμος ψάξτε την ε, περιοχή Κούκουρα και καγκέλε και καθίστε στο ψητοπολείο του Σταυράκη, θα μεθυμηθείτε και από θέμα φαγητού και από θέμα τιμής όσοι έχετε χοληστερίνη κάντε στον εαυτό σας μια χάρη κάντε μια διατούλα για να μπορείτε να φάτε αμαρτία από το Θεό και γενικότερα Έχετε υπόψεις ότι ε, όποιος κατέβει στην Αύπακτο αυτό τον καιρό που κουβεντιάζουμε, δηλαδή εκεί αρχές Σεπτέμβρη, μπορεί να βρει με αρκετά καλές τιμές, γύρω στα 40-40-50 ευρώ, ε, ένα δωμάτιο δίκλινο για μια βραδιά σε αξιοπρεπέστατο ξενοδοχείο, μέσα στην Αύπακτο. Η ίδια η πόλη είναι αρκετά μεγάλη, δεν είναι δηλαδή ε, μικρή, έχει αρκετές ε, παροχές, καταστήματα για ό,τι μπορεί να χρειαστεί οποιοδήποτε ε, καταστήματα κινητής, net ε, καφέ, τράπεζες τα πάντα. Ε, υπάρχει δρομολόγιο με ε, Φυσικά, όσοι έρθετε με αυτοκίνητο ε, από κάτω, μην παραλείψετε να περάσετε από την γέφυρα και α κοστίζει ε, το εισιτήριο παραπάνω. Είναι εμπειρία που τουλάχιστον μία φορά ο καθένα πρέπει να την κάνει. Ε, αυτοί οι οποίοι σα αρέσουν έτσι λίγο πιο πολύ τα γραφικά τοπία, θα μπορείτε φυσικά να πάρετε το ferry boat. Ε, σε γενικέ γραμμέ, αυτά ε, μην ξεχάσετε. Επίση, πολύ σημαντικό, να καθίσετε στο Μελτέμι στην ταβέρνα του Γιάννη στο μοναστηράκι Φωκίδα. Λίγο παραδίπλα να πάτε στην Plus Blue Lake για μπάνιο και καφεδάκι και οπωσδήποτε να επισκεφτείτε μέσα ε, την αφπάκτο ε, τα κλάδ της Άφπακτου το βράδυ και το λιμάνι της Άφπακτου για ποτάκι πριν το κλάδ. Αυτές οι συμβουλές είναι μια ευγενική χορηγία του Σπύρου Φλέρμας Μπαρούμι για όσους σκοπεύουν να κάνουν τις διακοπές τους στην Άφπακτια του Λακαρναλίας. Και κάτι ακόμα. Έτσι, μια που το εάν ε, έχετε αυτοκίνητο και έχετε την διάθεση να ψαχτείτε και να κάνετε ταξιδιάκια και διαδρομέ στα Πέριξ, τώρα που είναι καλοκαίρι και οι ορεινή δρόμοι δεν είναι δύσβατοι, γιατί το χειμώνα χιονίζει και τα πολλοί βουνίσια μονοπάτια κλείνουν, ε, πάρτε τα μάξι σα, πάρτε το φίλο σα, τη φίλη σα, τα παιδιά σα, την οικογένειά σα και κάντε μια βόλτα στην άνω ε, χώρα ναυπακτεία, ε, ένα προορισμό όπου θα πήξετε στο Έλατο. Είναι μαγευτικέ τοποθεσίε πραγματικά. Και άλλη μία βόλτα στην ορεινή Δωρίδα, στην επαρχία στην στην, ε, Δωρίδας που ανοίγει ε, νομαρχιακά στην Φωκίδα, αλλά επάνω σε είναι ουσιαστικά από την άλλη μεριά ε, του χάρτη. Πραγματικά θα σα δαμήφσουν ε, οι εικόνες που θα δείτε. Ε, το να βρεθεί μέσα σε αυτή την άγρια φύση είναι κάτι το οποίο πολύ λίγες περιοχές της Ελλάδας μπορούν να το προσφέρουν και η Ρούμελη πραγματικά προσφέρεται. Κάντε το και θα με θυμηθείτε Μέρε γέννησε η ξαδέρφη μου. Ε, Απέκτησα και τρίτο ανυψάκι. Παιδιά, να ακούτε να σα ζήσει, να την καμαρώσετε μεγάλη, δυνατή, να την καμαρώσετε όπω θέλετε και περιμένουμε το επόμενο, έτσι. Λοιπόν, ε, με ρωτούσε λοιπόν ο άντρα ξαδέρφη μου, ε, όπω επίση και κάποιοι αναγνώστε του blog και ακροατέ του podcast τι τελευταίε εβδομάδε. Δέχτηκα κάποια email, αρκετά ε, περισσότερα από τη συνήθω, τα οποία είχαν την απορία τι συμβαίνει με τα πλαστοκύτρα. Τι είναι τα βλαστοκύτταρα, ποια είναι η θεωρητική αρχή με την οποία λειτουργούν, ε, κατά πόσο αξίζει κάποιο να επενδύσει ή όχι στα βλαστοκύτταρα κτλ, κτλ. Έτσι, να πούμε μερικά πραγματάκια λοιπόν, γιατί από ό,τι βλέπω είναι θέμα που ενδιαφέρει, που καίει, <coughs> και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο αρκετοί από εσά ακροατέ, που θα γίνετε γονεί, που έχετε α πούμε γυναίκε σε προχωρημένο στάδιο τη εγκυμοσύνης ή αν οι ίδιε είστε ακροάτριε και ετοιμάστε να γεννήσετε, είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα ενδιαφέρει αρκετό κόσμο. Πάμε λοιπόν να πούμε μερικά πραγματάκια για να ξέρουμε ακριβώς τι παίζει με αυτά τα βλαστοκύτταρα και γιατί γίνεται όλος αυτός ο τόρο γύρω από το θέμα. Λοιπόν, όπως έχουμε πει και παλιότερα, ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται από κύτταρα. Και όλα μας τα κύτταρα προκύπτουν από διαδοχικές διαίρεσεις του πρώτου κυττάρου, του αρχικού κυττάρου που αποτελεί την απαρχή της ζωής μας, του ζυγότη. Ε, κατά τη σύλληψη του ανθρώπου υπάρχει ένα οάριο από τη μεριά της γυναίκας τη μητέρα μας δηλαδή και ένα σπερματοζωάριο από τη μεριά του πατέρα μας ε, Αυτά τα δύο κύτταρα μας δίνουν DNA και από τους δύο γονείς μας ε, Κατά την ένωσή τους, κατά τη σύνδεξή τους όπως λέμε προκύπτει το, αυτό το ένα αρχικό κύτταρο από το οποίο ε, στη συνέχεια με διαδοχικές διαίρεσει, προκύπτει όλος ο υπόλοιπος ανθρώπινος οργανισμός Αυτό το κύτταρο το λέμε ζυγότη και εφόσον όλα τα κύτταρά μα προκύπτουν από διαρρήσει του ζυγότη, αυτό σημαίνει ότι όλα μα τα κύτταρα έχουν το ίδιο DNA. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουν όλα τα κύτταρα την ίδια μορφή. Κάποια ε, γίνονται κύτταρα επιδερμίδα, κάποια άλλα γίνονται νευρικά κύτταρα, κάποια άλλα γίνονται υπατοκύτταρα. Κάποια άλλα γίνονται οστεοβλάστε, κύτταρα δηλαδή τα οποία παράγουν καινούριο οστό. Κάποια άλλα γίνονται ε, ερυθρέα και πάλι ε, Όλα αυτά ε, είναι διαφορετικέ κατηγορίε, διαφορετικέ μορφέ κυτάρων, που όλα του όμω έχουν το. Το ίδιο DNA. Γεννάται λοιπόν η απορία πώ γίνεται με το ίδιο DNA να έχουμε διαφορετικά κύτταρα. Η απάντηση είναι ότι το DNA μα ουσιαστικά αποτελεί τη συνταγή ε, για το πώ μπορεί να δημιουργηθεί ένα ανθρώπινο οργανισμό. Το κάθε κύτταρο, αναλόγω με την ε, μορφή που θα πάρει, αναλόγω δηλαδή με την εξειδίκευση, την διαφοροποίηση όπω λέμε, που παρουσιάζει, εκμεταλλεύεται συγκεκριμένο κομμάτι αυτή τη συνταγή. Εκμεταλλεύεται συγκεκριμένα γονίδια του DNA δηλαδή. Και το αποτέλεσμα είναι, όσο ένα κύτταρο γίνεται πιο εξειδικευμένο, όσο εξειδικεύει τη μορφή του, όσο, τη μορφή του, όσο διαφοροποιείται στην εξειδικευμένη μορφή που θα εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία, όπως είναι για παράδειγμα η μεταφορά οξυγόνου για τα αρυθρά αιμοσφαίρια, η μεταφορά νευρικών σημάτων για τα νευρικά κύτταρα και πάει λέγοντα, όσο πιο πολύ ε, διαφοροποιείται λοιπόν ένα κύτταρο, τόσο πιο συγκεκριμένα γονίδια χρησιμοποιείται από το DNA μας. Υπάρχει λοιπόν τα τελευταία χρόνια ε, μια μεγάλη έτσι κουβέντα, μια μεγάλη προσπάθεια ε, ερευνητική να κάνουμε το εξής, να πάρουμε κύτταρα α, από κάποιον οργανισμό ε, τα οποία να μην είναι αρκετά διαφοροποιημένα, να είναι δηλαδή ανώριμα κατά κάποιον τρόπο άωρα όπως τα λέμε, ε, κύτταρα τα οποία να βρίσκονται σε ένα πρώιμο εξελικτικό στάδιο και τα οποία να μην έχουν λάβει ακόμα την τελική τους διαφοροποίηση. Αυτά τα κύτταρα λοιπόν υπάρχει η θεωρία ότι με τι κατάλληλε τεχνικέ μπορούμε να τα απομονώσουμε, να τα πάρουμε δηλαδή από κάποιον άνθρωπο, να τα βάλουμε στο εργαστήριο και με τι κατάλληλε μεθόδου να τα εξαναγκάσουμε εμεί να ακολουθήσουμε την εξελικτική πορεία που θέλουμε και να μα δώσουν εξειδικευμένα κύτταρα συγκεκριμένης μορφή. Και αυτά τα εξειδικευμένα κύτταρα που φτιάξαμε στο εργαστήριο να μπορούμε τώρα να τα πάρουμε και να τα ξαναεμφιτεύσουμε στον άνθρωπο από τον οποίο πήραμε τα ανώρημα ε, αρχικά κύτταρα. Για να επιδιορθώσουμε κάποια βλάβη, για να θεραπεύσουμε κάποια αρρώστια κτλ. Αυτά λοιπόν τα κύτταρα, τα ανώριμα, τα άωρα όπω τα λέμε, τα λέμε αρχαίγωνα κύτταρα ή αλλιώ πολυδύναμα κύτταρα, διότι έχουν ακριβώ αυτό το πολλαπλό δυναμικό. Δηλαδή χρησιμοποιούν ακόμα πολλά γονίδια από το DNA του, δεν έχουν εξειδικευτεί και μπορούμε εμείς να τα σπρώξουμε προ την κατάλληλη κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον θα μπορούμε να φυτρώνουμε εντό εισαγωγικών ολόκληρα όργανα. Ε, για να χρησιμοποιηθούν σε μεταμόσχευση από τον ίδιο τον άνθρωπο που τα χρειάζεται, ότι θα μπορούμε να αντικαθιστούμε μυελό των οστών σε άτομα που, την, που τον έχουν ανάγκη, με τον ίδιο τον δικό του μυελό που θα έχουμε παρασκευάσει από αρχαίοι γονακύτταρά του στο εργαστήριο, ε, ότι θα μπορούμε να θεραπεύσουμε διάφορε μορφέ καρκίνων κτλ. κτλ. Γενικότερα, ε, είναι μια εφαρμογή η οποία όταν αναπτυχθεί στο μέλλον, πραγματικά θα κάνει θράψη. Τώρα, τι σημαίνει με τα βλαστοκύτταρα. Ε, κατά τη διάρκεια ενό τοκετού. Μπορούμε να πάρουμε αίμα από τον ομφαλό του παιδιού. Αυτό το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, όπω το λέμε, είναι πλούσιο σε αρχαίγωνα κύτταρα του παιδιού, του εμβρίου, του κύματο. Αυτά τα κύτταρα λοιπόν μπορούμε εμείς να τα πάρουμε, παίρνουμε αυτό το αίμα, απομονώνουμε τα αρχαία κύτταρα του παιδιού, τα βλαστοκύτταρα όπω τα βαφτίζουν εμπορικά οι διάφορε δημόσιε και ιδιωτικέ τράπεζε, όπω έχει επικρατήσει να λέγονται, και τα απομονώνουμε και τα αποθηκεύουμε, τα καταψύχουμε με μια συγκεκριμένη τεχνολογία. Και τα κρατάμε για χρόνια στην κατάψυξη, διατηρημένα. Όταν λοιπόν κατά τη διάρκεια τη ζωή του το παιδί κάποια στιγμή χρειαστεί κάποια ε, μεταμόσχευση κυτάρων του για κάποιον συγκεκριμένο θεραπευτικό λόγο, έχουμε στη θεωρία τα βλαστοκύτταρά του κάθε ψυγμένα, μπορούμε να τα αποψύξουμε, να τα βάλουμε στο εργαστήριο, να, να τα επηρεάσουμε με συγκεκριμένο τρόπο, ούτω ώστε να διαφοροποιηθούν στην μορφή κυτάρων που χρειαζόμαστε για να θεραπεύσουμε το παιδί. Και στη συνέχεια παίρνουμε αυτά τα διαφοροποιημένα έτοιμα κύτταρα και τα μεταφυτεύουμε. Στο παιδί, με αποτέλεσμα τη θεραπεία του. Λοιπόν, αυτό γιατί είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα διότι σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται μεταμόσχευση, όσο συμβατός και να είναι ο δότης και ο δέκτης, και έχω την εντύπωση ότι το έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν αυτό, όσο συμβατός λοιπόν και να είναι ο δότη και ο δέκτης, αποκλείεται να έχουν 100% γενετική ταύτιση, το DNA δηλαδή του ενός με το άλλο αποκλείται να είναι 100% ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα σε κάποιο βαθμό ο οργανισμός του λήπτη του μοσχεύματος θα αρχίσει να αντιδρά κατά του μοσχεύματος γιατί το θεωρεί ξένο υλικό και αρχίζει να το απορρίπτει. Ε, αν κάποιος δεχτεί μόσχευμα το οποίο έχει δημιουργηθεί τεχνητά στο εργαστήριο από δικά του κύτταρα, τότε το μόσχευμα Όπω είπαμε και πιο πριν, έχει ακριβώ το DNA το δικό του. Οπότε ο οργανισμό το αναγνωρίζει σαν δικό του υλικό και όχι σαν ξένο και δεν έχουμε καθόλου ανεπιθύμητε ενέργειε από τη μεταμόσχευση αυτή καθεαυτή. Αυτό και μόνο είναι μεγάλο κατόρθωμα. Θα μου πείτε λοιπόν, πολύ ωραία, εφόσον αυτή είναι η δουλειά των βλαστοκυτάρων και εφόσον μπορούμε να τα κρατήσουμε κατά τη γέννα και όταν έχει ανάγκη το παιδί να θεραπεύσουμε ασθένειε που αλλιώ θα θεραπευόταν δύσκολα, γιατί να μην το κάνουμε. Σωστά. Υπάρχουν όμω κάποια προβλήματα στην πράξη. Καταρχά,. Yeah. Ε... Οι τεχνολογίε αυτέ είναι όλε ακόμα αναπτυσσόμενες. Μπορούμε να πάρουμε τα βλαστοκύτταρα, μπορούμε να τα κρατήσουμε, αλλά, καταρχά, οι τράπεζε που αποθηκεύουν τα βλαστοκύτταρα δεν μπορούν να τα αποθηκεύσουν εσά. Η κάθε τράπεζα δίνει και ένα διαφορετικό προσδόκιμο επιβίωση. Τα βλαστοκύτταρα αυτά μπορούν να αποθηκευτούν για κάποια χρόνια, για κάποιε δεκαετίε. Όσο εκεί, 10, 15, 20 χρόνια, η κάθε τράπεζα δίνει και διαφορετικό ε, χρονικό διάστημα που τα κρατάει. Δεύτερον, όλα αυτά τα ωραία έτσι, τα τύπου Star Trek που κουβεντιάζουμε ότι μπορούμε να πάρουμε τα αρχαίγωνα κύτταρα του παιδιού, να τα βάλουμε στο εργαστήριο, να παράξουμε από αυτά ό,τι είδο κύτταρου χρειαζόμαστε ή και ολόκληρα όργανα, όλα αυτά είναι μια πολύ καλή θεωρία. Αλλά για την ώρα δυστυχώ είναι μόνο θεωρία. Οι τεχνολογίε που μα επιτρέπουν να κάνουμε όλα αυτά τα θαυμαστά είναι ακόμα αναπτυσσόμενε, δεν έχουν δοκιμαστεί, δεν έχουν αξιόπιστα αποτελέσματα. Και απέχουν πάρα πολλοί χρόνια ακόμα, για να μην πω δεκαετίες, από το να εφαρμοστούν στους ανθρώπους και να εφαρμοστούν σε βρία βάση. Αυτή τη στιγμή, με την τεχνολογία που έχουμε στα χέρια μας, το μόνο που μπορεί να γίνει στην πράξη χρησιμοποιώντας βλαστοκύτταρα είναι να θεραπεύσουμε ορισμένων ειδών ανεμίε, λευχεμίε και ε, ασθένειε του ανοσοποιητικού. Ω εκεί και τίποτα παραπάνω. Όλα τα υπόλοιπα για την ώρα είναι ε, όνειρο όν σε αυτό βεβαίω υπάρχει ο αντίλογο ότι μπορεί κάποιο γονιό πραγματικά να θέλει να κρατήσει βλαστοκύτταρα για το παιδί του, ούτω ώστε εάν αυτή η τεχνολογία αναπτυχθεί του χρόνου ή σε 5 ή σε 10 χρόνια, τα παιδιά που έχουν κρατημένα βλαστοκύτταρα σαφώ θα βρίσκονται σε πολύ πλεονεκτικότερη θέση από αυτά που δεν έχουν ε, βλαστοκύτταρα αποθηκευμένα στο όνομά του. Να πούμε ότι σε περίπτωση που τα βλαστοκύτταρα που έχουν πάρθει από ένα παιδί δεν κάνουν για την θεραπεία του συγκεκριμένου παιδιού. Ε, οι τράπεζε δίνουν τη δυνατότητα να βρούνε για σένα, για το γονιό δηλαδή του παιδιού, από του άλλου δότε Βλαστοκίταρα κάποιου παιδιού που να είναι συμβατό για μεταμόσχευση με το δικό σου το παιδί. Δηλαδή, για να το πω πιο λιανά, έχουν πάρει βλαστοκίταρα από το παιδί σου, τα βλαστοκίταρα που έχουν πάρει από το παιδί σου δεν κάνουν για τη θεραπεία του παιδιού σου, θα πούμε στη συνέχεια γιατί. Οπότε η τράπεζα ψάχνει να βρει απτάλα παιδιά που έχουν ε, πάρει βλαστοκύτταρα, ποιο παιδί είναι συμβατό με το δικό σου, ώστε να χρησιμοποιηθούν τα βλαστοκύτταρα του άλλου παιδιού για μεταμόσχευση στο δικό σου παιδί. Αυτό είναι, κομμάτι, αυτό είναι η υπηρεσία που προσφέρεται στα πλαίσια τη τιμή που πληρώνει κάποιο για τη λήψη βλαστοκυτάρων. Είναι μια τα καταφρόνητη τιμή, γύρω στα 1.700 με 2.000 και κάτι ευρώ για μία λήψη βλαστοκυτάρων. Είναι τσιμμένα λεφτά, τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα τα είπαμε. Τέλο, ε, υπάρχει και ένα ακόμα πρόβλημα πρακτικό όσον αφορά τα βλαστοκύτταρα. Ε, εάν κάποιο παιδί, ε, για παράδειγμα, παρουσιάσει ηλεκτρικά, στην οποία περίπτωση θα χρειαστεί μεταμόσχευση. Κυτάρων τα οποία θα τροποποιηθούν από βλαστοκύτταρα του παιδιού που έχουν πάρθει. Αυτό, σαν τεχνολογία, γίνεται. Υπάρχει ήδη. Όμω, αν το παιδί αυτό εμφάνισε λευχαιμία, αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα έχει ήδη στο DNA του την προδιάθεση για λευχαιμία. Και εάν χρησιμοποιηθούν κύτταρα δικά του, τα βλαστοκύτταρα δηλαδή που πάρθηκαν, τα οποία έχουν το ίδιο DNA, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ακόμα και μετά τη θεραπεία να ξανεμφανίσει λευχαιμία. Οπότε λοιπόν είναι δώρο άδωρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι που θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν ευλαστοκύτρα όχι του ιδίου του παιδιού αλλά κάποιου άλλου δότη παιδιού που να είναι γενετικά συμβατό. Σε αυτή την περίπτωση βεβαίω επειδή δεν είναι το ίδιο το παιδί χάνουμε τα πλεονεκτήματα της απόλυτη γενετική συμβατότητας που αναφέραμε πιο πριν. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτό διαθέσιμο σαν θεραπευτική επιλογή. Πριν βγάλω το τελικό συμπέρασμα, θέλω να πω δύο ε, στατιστικά δεδομένα τα οποία ισχύουν για την Ελλάδα, χωρί να εγκρίνω ή να αποδοκιμάζω τη λήψη βλαστοκυτάρων σε καμία περίπτωση. Δεν μπορώ να πάρω αυτό το θέμα, διότι είναι αναπτυσσόμενη τεχνολογία και είναι ανεύθυνο να πεις σε κάποιον γονιό: Ναι, πάρε ή όχι, μην πάρει βλαστοκύτταρα από το παιδί σου. Λοιπόν, τα δύο στοιχεία αυτά είναι ότι αυτή τη στιγμή, ενέτη 2008, με περσινά στοιχεία στατιστικά, στην Ελλάδα λειτουργούν το 1 πέμπτο των ιδιωτικών τραπεζών βλαστοκυτάρων παγκοσμίω. Είναι λίγο παράξενο το νούμερο και γύρει κάποιε σκέψει, ομολόγο. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι ε, υπάρχουν και δημόσιε τράπεζε κιτάρων, αλλά αυτή τη στιγμή οι τράπεζε οι οποίε κάνουν την περισσότερη δουλειά και οι οποίε χρεώνουν και τι υψηλότερες τα είναι ιδιωτικέ τράπεζε και οι οποίε συνεργάζονται αποκλειστικά με ιδιωτικά με ευτήρια. Εν περιπτώσει, βγάλτε τα συμπέρασματά σα ο καθένα. Ε, δεν μπορώ να εγκρίνω ένα από δοκιμά όπω είπα και το ξανατονίζω αυτό. Το τελικό συμπέρασμα. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η λήψη αρχαιγών κοιτάρων ε, από το φαλλοπλακουδιακό αίμα ε, του Εμβρίου είναι μια τεχνολογία η οποία τώρα αναπτύσσεται. Ε, η λήψη η ίδια γίνεται στην πράξη και τώρα, αλλά οι εφαρμογέ στι οποίε μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα βλαστοκύτρα που απομονώθηκαν, δεν είναι έτοιμε ακόμα για κατανάλωση από τον πολύ τον κόσμο, για να το πω έτσι. Είναι τεχνολογίε οι οποίε δοκιμάζονται ακόμα, είναι τεχνολογίε οι οποίε έχουν κατεμένα εμένα τουλάχιστον και κατά τους καθηγητές που με διδάξανε χρόνια και δεκαετίες ακόμα μπροστά του, για να έχουν πρακτική εφαρμογή, αυτή τη στιγμή είναι μια ευχάριστη ελπίδα για το μέλλον. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Όσοι λοιπόν ετοιμάζεστε να γεννήσετε, έχετε αυτά τα στοιχεία υπόψη σας και αποφασίστε αναλόγω σε συνεργασία με τον παιδίατρο που θα παρακολουθήσει το παιδί σα και σε συνεργασία με τον γυναικολόγο που παρακολουθεί την εγκυμοσύνη σα, τι προτίθεστε να κάνετε. Θα βάλω κάποια links στη σημείωση τη εκπομπή για όσου θέλουν να διαβάσουν περισσότερα για τα αρχαίγωνα κύτταρα, τα stem cells όπω λέμε στα αγγλικά. Εννοείται links προ αγγλικά site, διότι για λόγου δεν μπορώ να βάλω link από ελληνικού τόπου. Ε, και φυσικά ε, παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία ή προβληματισμό ή σχόλιο ή την προσωπική σας εμπειρία σε αυτό και σε όποιο άλλο θέμα. Ε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου είτε αφήνοντας ένα email στην διεύθυνση των είτε αφήνοντας ένα σχόλιο στις, ε, στη σελίδα της εκπομπής στο site ε, του podcast ε, το οποίο έχει τη διεύθυνση ιστέρι-podcast.blogspot.com Βλέπω όμως ότι έχουμε φτάσει τα 40 λεπτά εκπομπής κοντά μοντάριστης και ενώ πραγματικά θα ήθελα να κουβεντιάσουμε και άλλα πράγματα υπάρχει πίεση χρόνου και θα αναγκαστούμε να πάμε για αποφώνηση. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε μαζί το τελευταίο επεισόδιο της φετινής σεζόν. Δεν έχω πολλά να πω Δεν θέλω πολλά να πω Το Mystery Podcast κλείνει τον Δεκέμβρη Τα δύο χρόνια ζωής Ομολογώ ότι 22 εκπομπές ε, Για τόσους πολλούς μήνες Ίσως θα είναι λίγες Υπάρχει κόσμος που βγάζει εκπομπή κάθε εβδομάδα Και καλά κάνει Αλλά εντάξει τι να κάνουμε Θα προτιμούσα οπωσδήποτε αυτό που κάνω Σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ρυθμό που θα αναγκαζόμουν να επιβάλλω Λοιπόν ε, Πραγματικά ε, χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει κόσμο που ενδιαφέρεται για αυτά που έχω να πω, που ακούει τακτικά την εκπομπή. Ε, ενθουσιάζομαι όταν βλέπω ε, σχόλια και email από ακροατέ καινούριου, οι οποίοι ακούνε επεισόδια τα οποία έβγαλα πριν από ένα χρόνο, πριν από ενάμιση χρόνο, και μου λένε ότι ξέρει αυτά που λες είναι τόσο χρήσιμα και τόσο ενδιαφέροντα. Τα επεισόδια αυτού του podcast φαίνεται βγαίνουν διαχρονικά. Ε, είναι πραγματικά μεγάλη χαρά για κάποιον να βλέπει ότι αναγνωρίζει το κόπο του. Αυτό που κάνω είναι ένα σκόπος ευχάριστο, γιατί θέλω και το κάνω, δεν βγάζω κάτι από αυτό. Το κέφι μου κάνω και βοηθάω κόσμο. Όταν βγήκε το πρώτο επεισόδιο του podcast του Ιστεριού, ε, αποφάσισα να κάνω κάτι το οποίο δεν είχε κάνει κάποιο άλλο στην ελληνική ε, podcasting σκηνή. Υπήρχαν λίγα επεισόδια, λίγε άλλε εκπομπέ τότε. Ήταν τεχνολογική θε, θεματολογία κυρίω. Ε, ήθελα να κάνω κάτι το καινούργιο. Ήθελα να κάνω ένα podcast το οποίο να ασχολείται με διάφορα κοινωνικά θέματα, με έτσι λίγο ελαφρό. Ε, Στυλ το οποίο να παρουσιάζει ε, ζητήματα υγείας, ζητήματα ιατρικά με τρόπο απλό που να μπορεί να τα καταλάβει ο καθένας ε, Ένα podcast το οποίο να είναι τεχνικά άρτιο, το οποίο να έχει ωραίο ήχο, για να είναι ευχάριστο και στην ακρόαση και στη θεματολογία Και από ό,τι φαίνεται μάλλον τα έχω καταφέρει μέχρι στιγμής Αυτό μου δίνει τουλάχιστον να καταλάβω η... η επιδοκιμασία σας και η γνώμη σας Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω άλλο Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν μαζί μου και φέτος. Ε, να σας ευχαριστήσω όλους για τα καλά σας λόγια, για την υπομονή σας, για το ενδιαφέρον σας. Ε, θα τα ξαναπούμε από αυτήν την όπορο. Δεν ξέρω ποτέ ακριβώς γιατί οι διακοπές είναι λίγο χαοτικές φέτος και έχω κάποια πράγματα στα σκαριά για Σεπτέμβρη. Θα τα πούμε στην πορεία αυτά. Δεν χανόμαστε. Ε, το blog σε καμία περίπτωση δεν σταματάει. Το podcast εκ των πραγμάτων θα έχει κάποια προβλήματα από χειμώνα, διότι θα μπορώ να υπηρετήσω τη μαμά πατρίδα και ω εκ τούτου εκ των πραγμάτων δεν θα μπορώ να κάνω εκπομπέ. Αλλά μην ανησυχείτε, δεν χανόμαστε, εδώ είμαστε, θα τα βρούμε. Θα σα αφήσω με ευχέ για υγεία, για ξεκούραση, να φροντίζετε αυτού που αγαπάτε και αυτού που σα αγαπάνε και να κάνετε το καλό. Η γραμμή, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ καλοσύνη και μαλαγκία είναι λεπτή, αλλά είναι σημαντικό να κρατάμε τα όρια. Ε, και είναι σημαντικό να μπορούμε να κοιτάμε τον εαυτό μας κατάματα στον καθρέφτη. Καλύτερα κάποιος να ζει περήφανο και να ζει ευτυχισμένος παρά να ζει με πολλά. Λοιπόν, μέχρι τότε, από εμένα, το Σπύρο Φλέρμανς Μπαρούνι. Να είστε καλά, εύχομαι καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, βουτιές, θάλασσες, μακροβούτια, καλή ζωή και θα τα πούμε από το φθινόπωρο. Να καλά, καλό καλοκαίρι.